Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε λίγα βήματα πριν από τη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή και αύριο που ο κόσμος διασκεδάζει και αμαρτάνει και ακολασταίνει η μέρα είναι θλιβερή. Δεν έχει κανένα λόγο ο χριστιανικός κόσμος να χαίρεται, διότι η μέρα είναι σλιβερή. Αύριο θα ακούσετε στην εκκλησία που θα πάτε ότι εκάθισε ο Αδάμ απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωση ο οδύρετο, θρίνος αύριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γελάμε και να χαιρόμαστε και να ξενυχτάμε και να χορεύουμε και να διασκεδάζουμε και να διαπομπεύουμε τα θεία και τα όσια και τα ιερά. Αύριο γιορτάζει η Αγία μας Εκκλησία και μας υπενθυμίζει την πτώση των πρωτοπλάστων. Η παρακοή τους, η απόγευση του καρπού του απαγορευμένου, η υπακοή τους στο διάβολο, η παρακοή τους στο Θεό, τους έκανε έκτο τους από τον Παράδεισο. Μόνοι τους το θέλανε. Μόνοι τους το προτίμησαν και το επέλεξαν και αυτή τη χρειά έχει πάντοτε η αμαρτία, η κάθε αμαρτία. Είναι επιλογή μας. Δεν μπορείς, δεν έχεις το δικαίωμα, απαγορεύεται, είναι, είναι ψέμα, ένα επιπλέον ψέμα να προσπαθείς να επιρρίψεις τις ευθύνες της αμαρτίας σου σε άλλους. Την αμαρτία σου εσύ την έκανε; Εσύ έπεσε θύμα του διαβόλου. Εσένα ξεγέλασε ο διάβολος. Εσύ την προτίμησες από το να προτιμήσεις την αρετή. Εσύ αμάρτησες και επομένως αφού αμάρτησες, εσύ ανάλαβε και τις ευθύνες σου. Αυτό ήταν το δεύτερο λάθος, το δεύτερο αμάρτημα των πρωτοπλάστων. Το πρώτο αμαρτημά τους ήταν ότι παρεβίασαν την εντολή του Κυρίου και το δεύτερο, αντί να μετανοήσουν, ήταν ότι άρχισε ο ένας να επιρρύπτει τις ευθύνες των άλλων. Και ο ομένα Δάμ, θυμάστε, η έβα του λέει Κύριε, που με μου έδωσες, δηλαδή εσύ φταίς, φανταστείτε. Φανταστείτε θράσος, το κάθε θράσος που έχει ο κάθε ο κάθε αμαρτωλός. και εμείς τα ίδια κάνουμε Δεύτερο φταίω εγώ τα παιδιά μου. Δεύτερο φταίω εγώ ο άντρας μου. Δεύτερο φταίω εγώ η γυναίκα μου. Δεύτερο φταίω εγώ η γειτόνισσα. Δε φταίω εγώ ο γείτονας. Δε φταίω εγώ η πεθερά. Δεύτερο φταίω εγώ η νύφη. Βλέπετε, ο Κύριος δεν εδέχτηκε τις δικαιολογίες αυτές, τις άθλιες. Η έβατη τι του είπε, όχι εγώ, το φίδι. Ο κάθε ένας είχε τις δικές του τις ευθύνες. Αν τελικά το φίδι, μόνο το φίδι θα ετιμωρεί του. Αλλά βλέπετε, τιμωρήθηκε και ο Αδάμ, τιμωρήθηκε και η Εύα, τιμωρήθηκε και το φίδι. Και αυτό τι μα δείχνει, ότι για την αμαρτία μας φτέμε, Σέβαλε ο κόσμο, σέβαλε ο διάβολο, σέβαλαν οι γείτονε, σέβαλαν τα παιδιά σου, σε υποχρέωσαν, σου κάναν, σου κάνανε, Θα πληρώσεις και εσύ γιατί γιατί έχεις τη δύναμη έχεις το στένος να πεις όχι ας αφήσουμε τα σαπιόλογα ειδικά μάλιστα μέσα στην εξομολόγηση προκειμένου να έχουμε τη Θεία Κοινωνία καλύτερα να μην κοινωνήσεις παρά να εξομολογηθείς σωστά και να φύγει από πάνω σου το φορτίο των ομαρτιών σου Με πίεσαν, μου κάναν, μου φτιάξαν Ό,τι και να σου κάνανε Έχεις την ευθύνη της πράξεώς σου Την ευθύνη της πράξεώς σου Και εν περιπτώσει Θα σας πω και κάτι άλλο και θα αλλάξω θέμα Εν κάτι περιπτώσει Ακόμα και για την αμαρτία που δεν φτες. ακόμα και για την αμαρτία που δεν φταίς. βλέπεις και για εκείνη γιατί υπάρχουν και κάτι τέτοιε αμαρτίες που δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα να τις αναλύσουμε ακόμα όμως και για εκείνες επειδή και σε εκείνες υπάρχει πάντοτε η συγκατάθεση του ανθρώπου ακόμα και εκείνε πρέπει να σπεύσεις να τις εξομολογηθείς να φύγουν από πάνω να μετανοήσεις και για εκείνες. Βλέπετε η υπεραγία Θεοτόκος αναμάρτητη ήταν όμως έφερε μία αμαρτία χωρίς να το θέλει Ποια ήταν η αμαρτία της Το προπατορικό αμάρτημα Βλέπετε ποτέ δεν καμάρωσε ποτέ δεν σήκωσε το κεφάλι όταν ακόμα και ο άγγελος την επισκέφτη θυμάστε τι είπε δούλη Κυρίου είμαι δούλοι κυρίου επομένως φανταστείτε αν και για εκείνη την αμαρτία την ακούσια που τη φέρουμε όλοι μαζί μας και για εκείνη πρέπει να αισθανόμαστε βάρος επάνω μας φαντάσου τώρα για όλες τις άλλες που οπωσδήποτε υπάρχει η δική μας ή προσωπική μας συγκατάφευση <ΣΣ1> αυτό μας διδάσκει αύριο η μεγάλη και μέρα ημέρα της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Αλλά εμείς είπαμε το μυαλό μας, το έχουμε στο άρμα του Εφραίμου. <κυρίζει> το έχουμε στα καρναβάλια, <κυρίζει> να διασκεδάσουμε. <κυρίζει> Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη ασέβεια. <κυρίζει> και η ασέβεια προχωράει και αποκορυφώρεται και αυτά βλέπετε ο Κύριος δεν τα ανέχετε. Το πώς θα ενεργήσει, Εκείνος γνωρίζει. Το τι θα επιτρέψει, Εκείνος το ξέρει. Εμείς εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μετανοούμε και να θρηνούμε, διότι η πτώση στον πρωτοπλάστων συνεχίζεται. Δεν κλαίμε μόνο για την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας κλαίμε και για τις αμαρτίες των νεότερων Αδάμ Υπάρχουν οι νεότεροι Αδάμ και οι νεότερες έβε που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να παροργίζουν κατ' και εσκεμένα τον Κύριο και να αφαιτούν τις εντολές τους τις εντολές του Από μεθάβρυο αρχίζει η αγία Τεσσαρακοστή Αραγοστή. Αγία Τεσσαρακοστή Αραγοστή, περίοδος πένθους, περίοδος νηστείας περίοδος προσευχής, περίοδος πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης, περίοδος πνευματικής αυτοκάθαρσης. Η νηστεία δεν είναι. Μάλλον οι Σαρακοστοί δεν είναι για τους παπάδες, δεν είναι για τους καλογέρους. Η νηστεία είναι για τον κάθε χριστιανό. Και σε εκείνους οι οποίοι αθετούν και παραβλέπουν και σβήνουν τις Άγιες Τεσσαρακοστές από το πρόγραμμά τους. Εγώ Τόσα χρόνια εδώ σας τόνισα και σας ξανατόνισα την αξία των νηστιών, την αξία των Αγίων Τεσσαρακοστών. Προσέξτε αδελφοί μου, ξέρετε, δεν είστε από εκείνου που δεν ξέρετε. Όταν ακούσα αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να σε αποπλανήσουν, να σε ρίξουν στον δρόμο της αμαρτίας, να σου δείξουν ένα άλλο δρόμο, να σου πούν δεν πειράζει, φάει. Προσέξτε, θα το πληρώσετε ακριβά. Το να φάω χωρίς να ξέρω είναι πολύ μικρή αμαρτία. Το να φάω εσκεμένα τη στιγμή που ξέρω, εκείνο είναι έγκλημα. Η νηστεία γίνεται χωρίς λάδι, είναι αυστηρά η νηστεία. Όλη τη Σαρακοστή, όλες τις ημέρες, πλήν Σαββάτου και Κυριακής δεν έχει λάδι. Και λάδι έχει μόνο ελεοφαγία, έχουμε μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Έτσι είναι η νηστεία. Αν δεν έχεις λόγο, μην τρέξει τον πνευματικό να στην ελαφρώσει. Τήρησέ και ακολούθησέ τη όπως την επιβάλλει ο νόμος του Θεού. Αν έχεις λόγους, αν υπάρχουν λόγοι υγεία τους οποίους η Αγία μας Εκκλησία σέβεται, αν έχεις λόγους, τότε ναι, τότε πήγαινε στο πνευματικό σου με τη συγκατάθεσή του να σου ελαφρώσει την νηστεία σου αλλά αν δεν έχεις λόγους μη προφασιστείς λόγους μην αναζητήσεις λόγους μην ψάξει λόγους τήρησε την ϊστία όπως ακριβώς την ορίζει η Αγία μας Εκκλησία ξέρει η Εκκλησία για να ορίσει κάτι τέτοιο ξέρει δεν ξέρει εσύ καλύτερα από την Εκκλησία. Επομένως, τις ημέρες τις Άγιες αυτές, οι οποίες είναι σαράντα παρακαλώ. Μετρημένες σαράντα. Μετρημένες μέχρι και οι ώρες. Τις έχουν μετρήσει οι Άγιοι Πατέρες. Συμπληρώνονται οι 40 ημέρες εκείνες που ενίστεψε ο Κύριος επάνω στο βουνό. 40 ημέρες και 40 νύχτες που ο Κύριος βέβαια δεν εγκρίνιαζε. Αντίθετα ο Κύριος ενίστεψε απόλυτα και επί 40 ημέρες δεν ήπιε ούτε νερό. Άρτονού και έφαγε και είδωρο έπιε. Σε η Εκκλησία κάνει μια συγκατάβαση. Φάει κάτι. Αυτό όμως να είναι ελαφρύ, να μην είναι αρτήσιμο, να σεβαστεί τις Άγιες ημέρες, οι οποίες οι ημέρες μας οδηγούν στην Ανάσταση του Κυρίου. Εκτός όμως από την νηστεία υπάρχει η προσευχή όχι τον πατεριμών, όχι στο πατεριμών. Μην κρυβόμαστε πίσω από ανίπαρτες προσευχές. Μην κρυβόμαστε πίσω από προσευχές που δισκάνομε χάλαρα και αδέξια και αμαρτωλά πολλές φορές. Η προσευχή είναι εντατική. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή να ομιλεί η καρδιά και όχι το, τα χείλη η προσευχή πρέπει να είναι εκτενής για να αρρωστήσει το παιδί σου από καρκίνο να δούμε ένα πατεριμόν θα πεις για να σου μια καμιά συμφορά στο σπίτι να δούμε πατεριμόν θα πεις για να πέσει κάποια συμφορά σε δικού σου ανθρώπους να δούμε ένα πατεριμόν θα πεις μη κρύβεσαι πίσω από ανύπαρκτες προσευχές από προσευχές που δεν κάνεις γιατί έτσι λέτε όλοι την προσευχή μου την προσευχή μου βέβαια την προσευχή μου ποια προσευχή σου ένα σταυρό και το πάτερ ημών αυτές δεν είναι προσευχές Αυτή είναι εμπεγμοί αδελφοί μου η Αγία μας Εκκλησία μας διδάσκει υπάρχει το απόδειπνο υπάρχει παρακαλώ το μέγα απόδειπνο το μέγα απόδειπνο ναι δεν είναι τίποτα δυο ευρώ έχει δυο ευρώ, 2,5 ευρώ, τρία ευρώ έχει πόσο θα έχει και λιγότερο θα έχει βιβλιαράκι μικρό είναι. γιατί να το κάνει μόνο ο παπάς και να μην το κάνεις και εσύ στο σπίτι σου τι με κοιτάτε αυτή είναι η αλήθεια. Α, εγώ παπάς είμαι. Να γίνεις. και αν δεν γίνεις παπάς με το σχήμα το κανονικό, να γίνεις το ήθος. Να μάθεις να κάνεις και το μέγα απόδειπνο και το μικρό απόδειπνο και τον όρθρο και τον εσπερινό και τις ώρες. Γιατί. Αυτές είναι όπως πολύ σωστά επιγράφεται ένα ωραίο προσευχητάριο είναι εκαθημέραν προσευχέ του Ορθοδόξου Χριστιανού Οι προσευχές που πρέπει ο Ορθόδοξος Χριστιανός να κάνει κάθε ημέρα Κάθε ημέρα Δεν είναι για τον παπά Όχι Δεν είναι για τους καλογέρους και εκείνη, αλλά και εσύ <και> να μάθεις να προσεύχεσαι, να μάθεις να διαβάζεις ευχές, να μάθεις να διαβάζεις τα βιβλία της Εκκλησίας, τα οποία είναι κατανυχτικά, δημιουργούν δάκρυα. Τα γράψαν Άγιοι Πατέρες και έρχεται η κατάνοιξη στα μάτια μας και στις καρδιές μας. Γι' αυτό μετά έχει όρεξη να φας Γι' αυτό δεν έχει όρεξη να κατανεγεί. Αφού λες ένα πατέρα μόνο, τι κατάνοιξε να σου φέρει. Καλό! Το πατέρα Αλλά έτσι όπως το λέμε, τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Μάθε να διαβάζεις να μάθεις τους χαιρετισμούς να μάθεις τις παρακλήσεις τη Παναγία, να ξέρει να διαβάζει και να τρέχουν τα μάτια σου δάκρυα. Όπως θα μάθει να διαβάζεις, όπως είπα προηγμένως, άμα σε βρει μια συμφορά. Εκεί να δεις τι ωρα που διαβάζουμε τότε. Εκεί να δεις τότε τι ωραίε προσευχές κάνουμε. Όταν μας πιέζουν οι καταστάσεις, όταν θέλουμε να παρέμβει ο Θεός να κάνει κάποιο θαύμα, τότε θα δεις τι ωραίε προσευχές που κάνουμε. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις Άγιες ημέρες που ουσιαστικά Μπαίνουμε από σήμερα, από αύριο μεθαύριο και πλέον βρισκόμαστε στο μεγάλο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και τώρα ερχόμαστε, αδελφοί μου, στη συνέχεια του Ιερού Βιβλίου των Παριμειών του Σολομόντος. Συνεχίζουμε. Αφού πρώτα με πολύ συντομία επαναλάβουμε αυτά που είπαμε την προηγούμενη ομιλία μας και είχαμε πει σε γενικές γραμμές ότι ό,τι κάνει ο Κύριος Όλα τα έργα του Κυρίου είναι δίκαια. Μην επιρύψεις ποτέ ευθύνε στο Θεό. Μην ρωτήσεις ποτέ το Θεό γιατί. Γιατί αυτή είναι εσχάτη βλασφημία. Γιατί ο Θεός επέδρεψε το θάνατο στο παιδί σου. Έστω ακόμα και τον βίαιο θάνατο. Γιατί ο Θεός επέτρεψε την αρρώστια τον καρκίνου; Μην ψάχνεις τις βουλές του Θεού. Ένα να είσαι βέβαιος και βέβαιη. Ένα. Αυτό το οποίον πρέπει να κυριαρχήσει κάθε χριστιανική καρδιά. Ο Κύριος είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο πάντοτε ο Κύριος ενέργεια που αγάπη αυτό είναι το σημείο κατατέθεν του Θεού εδώ ο Κύριος πάντοτε ενεργεί με αγάπη ποτέ ο Κύριος δεν έχει μίσος, μίσος μέσα στην καρδιά του και ο θάνατος που επέτρεψε και η αρρώστια που επέτρεψε και οποιαδήποτε συμφορά επέτρεψε σε εμάς τους ανθρώπους από αγάπη την επέτρεψε μην το ψάχνεις μην βάζεις το, μυαλού, το μυαλουδάκι σου το χαλασμένο το βρωμισμένο από την αμαρτία μην το βάζεις να σκεφτεί εκείνα τα οποία δεν μπορεί να σκεφτεί μην προσπαθείς να συλλάβει με το βρώμικο μυαλό σου το μυαλό του Θεού την άπειρη νοημοσύνη του Κυρίου γιατί δεν μπορείς να φτάσεις εκεί και τώρα συνεχίζουμε άκου τι λέει yeah. για τη δικαιοσύνη του Θεού πάλι yeah. ροπίζει γου δικαιοσύνης παρακυρίου yeah. τα δε έργα αυτού στάθμια δίκαια Τι λέει, η δικαιοσύνη του Θεού, λέει, είναι ζυγαριά. Ακούτε σοφία λόγων Θεού τώρα. Και τι κάνει αυτή η ζυγαριά, όπως κάθε ζυγαριά. Γέρνη, κάνει Ήρθε κανιόμπακάλις. Θυμάστε τις παλές της ζυγαριές του μπακάλι που από τη μια σου βάζε το προϊόν και από την άλλη μεριά σου βάζε τα ζύγια, σου βάζε τα βαρίδια Έτσι ε, λοιπόν, έτσι θα σκεφτεί, λέει, και, τη, και την ζυγαριά τη δικαιοσύνη του Θεού. Τι είναι ζυγαριά, Παλάτζα είναι. Γέρνει δόθε κοίθε. Γιατί γέρνει δόθε κοίθε. Πρέπει να σταθεροποιηθεί. Γέρνει από τι αμαρτίε του ανθρώπου. Οι αμαρτίε βαρύνουν πολύ. Πάει κάτω, κάτω, κάτω, κάτω. Αρνητικά βαραίνει η ζυγαριά του Κύριου. Τώρα λοιπόν ο Κύριος για να τη φέρει στα σέστα τη πρέπει να βάλει βαρύδια, να σε σηκώσει. Τα βαρύδια σου λένε τίποτα. Βάρη στην πλάτη σου σου λένε τίποτα. Κάποιες δοκιμασίες. Δεν μπορεί να σ' αφήσει ο Κύριος την πτώση. Βλέπεις γιατί είναι δίκαιο ο Θεός. <Ρε> Το βλέπεις γιατί. Εσύ ευάρινε η ψυχή σου. Αν σ' αφήσει εκεί ο Κύριος πήγε στην κόλαση. Και ακόμα κόλαση δεν ξέρεις τι σημαίνει. Και ο Κύριος σαν πατέρας τοργικός θέλει να σε σηκώσει από την κόλαση. Και για να σε σηκώσει όμως από την κόλαση πρέπει να βαρυνθούν λίγο οι ώμοι σου. Πρέπει να πονέσεις να κουραστείς λιγουλάκι Και για να μην σε κουράσει ο Κύριος με το ζόρι Κοίταξε να κουραστείς μόνοι σου και μόνος σου Αυτά που κάνουν οι Άγιοι Αυτά κάνουν οι Άγιοι στο Άγιο Νόριος Που τους λες τρελούς Που σας είπα προχτές Σκαρφάλωσε όλος επάνω στην πέτρα Και τον έκαψε ο ήλιος και ζαλίστηκε Και έπεσε κάτω μια βδομάδα νηστικός Γιατί; Μόνος του ευάρι είναι τον εαυτό του Είναι τρελός δεν Είναι τρελός. Είναι μια χαρά το μυαλούδάκι του Μια χαρά είναι το μυαλό του Απλά έμαθε Αυτό που επιτρέπει Είπαμε πολλές φορές ο Κύριος να κάνει Στους δικούς του Αυτός τρέχει να το κάνει μπροστά Για να μην πέσει στην αμαρτία Σου είπα για κάποιον άλλον ότι αποφάσισε να μείνει στη Βρώμα Εσύ θες ντους θες μπάνιο κάθε μέρα κάθε δεύτερη μέρα δύο φορές την ημέρα τρεις φορές την ημέρα μπάνιο μπάνιο Εκείνος είπε όχι μπάνιο και στη Βρώμα Του άρεσε μα δεν του άρεσε τι νοση αρέσει η Βρώμα κανενός δεν αρέσει η Βρώμα έμεινε όμως εκεί στη Βρώμα μέσα άπλητος μέχρι που η πλάτη του λέει άνοιξε πληγές που χώραγε μέσα ένα λεμόνι τέτοιες πληγές και έλεγε όχι δεν θα πληθώ δεν θα πάω στο γιατρό και δεν πήγε στο γιατρό και κατέβαινε η Παναγία και του θεράπευε τις πληγές του τι με κοιτάτε αδερφοί μου αυτή είναι η αλήθεια. Να μπείτε κάποτε σε αυτό το σκεπτικό, σε αυτό το λογισμό. Να μην είμαστε πρόχειροι στις κριτικές μας, στις κρίσεις μας. Α, είναι βλαμένοι. Ποιος είναι βλαμένο, βλαμένος είσαι εσύ. βλαμένος εσύ. Όχι εκείνο εκεί πάμε. Εκείνος ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Εσύ απλά ότι δεν το χωράει το μυαλό σου αυτό που κάνει, ναι. Γιατί το μυαλό σου είναι βρώμικο, αμαρτωλό, ελεϊνό. Μη λες ότι είναι βλαμμένος. Δεν είναι βλαμμένος. Ο Κύριος λοιπόν θα σου βάλει ζύγια επάνω για να σε σηκώσει. Έπεσες από την αμαρτία. Στη ζυγαριά του Θεού είσαι στην κόλαση μέσα ο Κύριος πρέπει να σε βγάλει και ποια είναι τα ζύγια του Θεού είναι πρώτα πρώτα τα ζύγια του Θεού είναι οι δοκιμασίες γιαγιά οι δοκιμασίες μπας και ξυπνήσεις γιατί ξέρεις η αμαρτία σε σκοτώνει η αμαρτία σε θανατώνει, η αμαρτία σε αφήνει αδρανή και γι' αυτό βλέπεις όταν πέφτουν οι άνθρωποι σε μεγάλες αμαρτίες πεθάνανε, απομακρύνονται από την Εκκλησία. Ο Κύριος τρέχει αμέσως στην αμαρτία γιατί εσύ φταες. Δεν σε έριξε κανείς την αμαρτία, εσύ έπεσες. Τρέχει αμέσως ο Κύριος να σου ρίξει δοκιμασίες, να σε συνεφέρει. Να σου βάλει ζύγια για να σηκωθεί. Και επιτρέπει ο Θεός μετά την αμαρτία να έρθει η αρρώστια. Να έρθει ο καρκίνος, να μπει ένας θάνατος, να τα ζύγια. Που με αυτά θες θες θα ξυπνήσεις. Θες, δε θες, θα τρέξεις στο Θεό. Θες, δε θες, θα σηκώσει χέρια και πόδια στο Θεό να παρακαλέσεις και να πεις Θεέ μου, σε παρακαλώ, μετανοώ, μετανοώ για αυτά που έκανα». Και μετά είναι αυτά που είπε η γιαγιά, ζύγια, καινούρια ζύγια, ακόμα αγιότερα και μεγαλύτερα ζύγια. Ποια είναι τα Άγια Μυστήρια, είναι η εξομολόγηση, είναι η Θεία Κοινωνία, για να σε ανεβάσουν ακόμα ψηλότερα και η ζαγαριά να αλλάξει πλέον κλίση και ενώ η κλίση τη ήταν να είσαι μες στην κόλαση να σε φτάσει στο παράδεισο έτσι είναι τα ζήγια του Θεού έτσι λειτουργεί ο Θεός και βλέπεις μας το λέει ο ίδιος για να μην προλαβαίνεις εσύ να βλακίες να λες χαζομάρε και να βγάζει στα δικά σου συμπεράσματα ο Θεός είναι κακούργος ο Θεός γιατί μου πήρε το παιδί μου λάθος και ποτέ μην το πεις αυτό ο κακούργος ο Θεός <Και> από την κόλαση πάνε σε βγάλει ο Θεός <Και> σε σηκώνει ο Θεός μέσα από τα απορρίμματα της αμαρτίας σε σηκώνει ο Θεός μέσα από τη λάσπη, από το βούρκο από το βόρβορο σε σηκώνει ο Θεός, μέσα από τις ακαθαρσίες, να σε αγιάσει. Είδατε στην, στην, στην παραβολή του ασώτου, το θυμάστε. Νομίζεις δεν, δεν μπορούσε ο Θεός να κλείσει την πόρτα στο γιο του. Αμα το ήθελε, έβαζε πεντέξι εκεί πέρα δούλους να του ρίξουν ένα χέρι ξύλο, να τον δέσουν να τον βάλουν στη φυλακή να μην πάει πουθενά. Δεν μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε να το κάνει. Γιατί όμως του άνοιξε την πόρτα Γιατί του πεφύγε Κάνει ό,τι νομίζεις Για να φάει τα μούτρα του Να πέσει Αφού είσαι απερίσκεπτος Πήγαινε να φάει τα μούτρα σου Πήγαινε να φάει τη βρώμα της αμαρτίας Πήγαινε να, να γευθεί τα ξυλοκέρατα Πήγαινε να φάει; Να γυρίσεις διορθωμένος Επομένω, μην πεις ποτέ, ο Θεός είναι άδικος. Είδεσαι το τι μας λέει. Δικαιοσύνη. Είναι ζυγαριά. Ζυγαριά που με τις αμαρτίες μας τη γέρνουμε τη ζυγαριά και μας κατεβάζει η ζυγαριά μέσα στα τάρταρα του Άδου. Μέσα στα τάρταρα της κολάσεως. Και έρχεται ο Κύριος για να μην μείνει εκεί, και σου βάζει κάποια φορτία επάνω σου. Σου βάζει κάποιες δοκιμασίες. Σου βάζει κάποιες πικρίες. Γιατί τα βάρη, τα ζύγια, βαριά είναι. Για να σε σηκώσει, βαριά είναι. <laughs> πρέπει να κουραστείς, βεβαίως. Γιατί πρέπει να σηκωθεί, Γιατί πρέπει να φύγεις από εκεί μέσα. Αν δεν θέλεις, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν τα σηκώνουν, βλέπει, δεν τα σηκώνουν τα ζύγια του Θεού θέλω να μείνουν κάτω ε, εκεί ο Θεός πλέον δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα ξέρετε ο Θεός σας το έχω πει και το γράφω και στο βιβλίο αυτό για τον κυριόρι που γράψαμε το γράφω και εκεί μέσα ο Θεός πολλές φορές είναι είναι παντοδύναμος πάντοτε αλλά είναι μερικές φορές και αδύναμος δεν έχει δύναμη κύριος άμα του πεις όχι δεν σε θέλω δεν μπορώ Θυμάστε το γράφω στο βιβλίο εκεί που πήγε ο Κύριος πήγαινε εκεί στη Ναζαρέτη στους πατριώτες του και του λέγανε εκείνοι τι του λέγανε θυμάστε τι του λέγανε εσύ εσύ είσαι ο γιος λέει του ξυλουργού τι ήρθες εδώ τώρα μάθημα ήρθε να μας κάνεις και επειδή δεν τον πίστευαν δεν μπορούσε λέει ο Μάρκος ο δεν μπορούσε δεν μπορούσε να κάνει θαύματα. Ποιος ο Θεός δεν μπορεί. Μάλιστα δεν μπορεί ο Θεός. Άμα δεν τον θες το Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός. Άμα τον θέλεις τότε μπορεί. Άμα τον θες τότε μπορεί. Άμα δεν τον θες δεν μπορεί. Ζυγαριά λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού. Ζυγαριά και για να δεις ότι είναι από αγάπη αυτή η ζυγαριά ενώ εσύ προτιμάς να κατεβαίνεις στην κόλαση έρχεται ο Κύριος με τη δικαιοσύνη του να σε σηκώσει να σε σηκώσει να σε πάει πάλι στον παράδεισο Συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο Βδέληγμα βασιλεί οποιον κακά Εδώ μιλάει για τον κοσμικό βασιλιά Εμείς όμως θα το μεταφέρουμε θα κάνουμε μεταφορά θα μιλήσουμε μεταφορικός και θα πάμε στον ουράνιο βασιλέα Ποιος είναι συγχαμένος για τον βασιλιά εκείνος που πει κακόν εκείνος που πράττει το κακόν ποιο είναι το κακόν κακόν χάσαμε τα σέστα μας έτσι χάσαμε τα ζύγια μας χάσαμε τη ζυγαριά του Θεού γιατί σήμερα κακό το κακό του Θεού είναι καλό Και το καλό του Θεού έγινε κακό Είδατε πως ακούστηκαν προχτές που είχαμε τις ταλεπορίες με τα δικαστήρια. Θυμάστε πως ακούστηκαν ε? Σήμερα αυτός που αγωνίζεται για το έλεος και την αγάπη του Θεού και για το σωστό είναι μουρός. μουρλός Καθυστερημένος, βλαμμένος ήταν που αγωνίστηκε κάποιος αγωνίστηκαν κάποιοι για αυτό το θέμα κακό τι, τι, τι, τι θέλουν αυτοί να μας χαλάσουν άκου κουβέντα να τους χαλάσουμε τους κάναμε κακό τους κάναμε κακό και το καλό ποιο είναι οι αθλιότητες αυτές που γίνονται σήμερα κάτω και αύριο που θα γίνουν Αυτές οι Τι είναι καλό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το καταλαβαίνετε. Ποιο είναι το κακό. Ένα είναι το κακό. Όσο κι αν εσύ θες να το αμβλήνεις. Όσο κι αν εσύ θες να το, να το ωρεοποιήσεις. Το κακό είναι δεδομένο από τον Θεό. Μα είπε εκείνος ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό και δεν πάνε να λένε οι κυβερνήσεις, δεν πάνε να λένε οι δημάρχοι, δεν πάνε να, δεν πάνε να λένε οι παραδημάρχοι, δεν πάνε να λένε τα δικαστήρια ας λένε ό,τι θέλουν το κακό είναι ένα συγκεκριμένο πάσα παράβασης και παρακοή απέναντι στο Θεό είναι κακό δεν υπάρχει καλό που να ωραίο, κακό που να το ωραιοποιήσουμε και να το κάνουμε όμορφο το κακό είναι η διοκτησία του σατανά ό,τι κρατάει ο σατανάς όσο και αν στο μορφήνει διαολική δουλειά είναι όσο και αν το πελεκίσει να στο φτιάξει όμορφο να σου φτιάξει είδατε τι λέει ο Αποστολός Παύλος και φτερά αγγέλου φοράει ο διάολος. φτερά αγγέλου και ρίχνει αλεύρι στη μούρη του και γίνεται άσπρος. Και τι έγινε. Διάολος παραμένει. Έτσι είναι και το κακό. Όσο και αν το πελεκίσεις, όσο και αν το ωρεοποιήσεις, όσο και αν το ασπρίσεις, όσο και αν το βάψεις, όσο και αν το ομορφύνεις, διάολος είναι, κακό είναι, αμαρτία είναι. Δεν «Μα τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να το κάνουμε, σήμερα το θέλει η εποχή» Ποια εποχή και ο νόμος του Κυρίου που πάει δηλαδή γιατί ο Κύριος δεν θα σε κρίνει με βάση την εποχή θα σε κρίνει με βάση τον νόμο Του τον διαχρονικό νόμο Του τον νόμο Του οποίο ζει και θα ζει αιώνια εκεί δεν παίρνει νερό στο κρασί πού στη λέει διά τον βασιλέα ουποιών κακά ο παράνομος αυτός ο οποίος παρανομεί συστηματικά απέναντι στον Θεό είναι συχαμένος για τον Θεό δεν έχει καμία θέση κοντά του ξέρετε τι προσπαθώ τόσα χρόνια να κάνουμε εδώ πέρα ξέρετε τι προσπαθώ Πολλοί ακόμα και δικοί μου άνθρωποι δεν το κατάλαβαν. Γι' αυτό και από δικού μου ανθρώπους ακόμα άκουσα μερικές φορές κατηγορώ. Σας πω τι προσπαθώ να κάνω. Να αποκτήσουμε αδερφοί μου ευαισθησία προς την αμαρτία. Να μην είσαι ευαίσθητος στην αμαρτία μόνο στις μεγάλες αμαρτίες. γιατί είπε ο Κύριος ότι ακόμα και για ένα αργό λόγο θα κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα αποδώσεις λόγων την ημέρα κρίσεως αυτό προσπαθώ τόσα χρόνια αυτή είναι η βασική μου επιδίωξη και εγώ και εσείς με αυτά που λέμε να ευαισθητοποιηθούμε στην αμαρτία, στην κάθε μορφή αμαρτίας και αμαρτία σημαίνει έκπτωση από το ύψος που μας ανύψωσε ο Κύριος. Ψέμα είναι αυτό. Κατάκριση είναι αυτή. Εσχρολογία είναι αυτή. Βομολογία είναι αυτή. Περιτος λόγος είναι αυτό. Αργολογία είναι αυτή. Πολυλογία είναι αυτή. Δεν ξέρω πώς την ονομάζεις εσύ. Μικρή αμαρτία είναι αυτή. Εγώ δεν θέλω ο Κύριος, να σα πω, Κύριος, να σας πω. Υπάρχει πουθενά στην Αγία Γραφή η λέξη μικρή αμαρτία. Για ψάχσε να τη βρείτε. Για ψάξτε να τη η αμαρτία, η μικρή μικρή. εμίλησε ποτέ ο Κύριος με τέτοια λόγια έδωσε ποτέ ο Κύριος στίγμα μεγάλη ή μικρής αμαρτίας όχι πουθένα και τα φανάσιμα αμαρτήματα οι Άγιοι Πατέρες τα έφτιαξαν δεν τα έφτιαξε ο Κύριος ο Κύριος μιλάει για αμάρτημα και για αρετή και το αμάρτημα είναι η κάθε μορφή αμαρτίας Είτε αυτή η μορφή αμαρτίας είναι πορνεία, είτε είναι έγκλημα, είτε είναι ψέμα. Είτε είναι πολυλογία, είτε είναι αργολογία, είναι αμάρτημα. <χαι> Και όπως μας έλεγε ο δάσκαλος, είτε σκύλος είναι τη σκυλάκη, είτε σκυλή είναι. Αυτά μας έλεγε. Και ξέρει γιατί το λέω, Γιατί τώρα μπαίνει η και θα πει, Έλα μωρέ, λίγο λαδάκι, τι είναι το λαδάκι. Δεν είναι τίποτα το λαδάκι. Έλα μωρέ, ένα, ε, μια ψυχατηρή μου, λέγε κάποια. Μια ψυχατηρή είναι, Τι είναι το, Τι είναι το, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Θα το δούμε. Εγώ θα σου πω ότι είναι φοβερό αμάρτημα. Είναι αμάρτημα μάλλον να μιλήσω με τη λέξη του Ευαγγελίου και από εκεί και πέρα εσύ φτιάξε ό,τι θες για να μην έρχε με τα έρθει ο λόγος του Κυρίου να σε κρίνει και να σε δικάσει και τότε θα δούμε αν ήταν μικρό ή τίποτα τότε θα το δούμε αυτό Αυτή είναι η προσπάθειά μου τόσα χρόνια να αποκτήσουμε ευαισθησία στην αμαρτία αμα μα αγίζει η αμαρτία να πετάγεται ο δίκτυα. Τιμάσει κάτι ζηγαριά που ήρθαν μετά, μετά τι παλάτι, μετά τι παλάτζε, ήρθαν οι ζηγαγέ ακριβία όπω συνέγαμε. Λίγο ακούπα τη Ευρωπαϊκή, ταν! πάντα! ο δίκτυ. Έτσι να αποκτήσει αυτή την ευσκησία στην Αμαρτία. Λίγο να συγείζει η Αμαρτία και να πετάγεισε να τηλάζει επαν. Αλλά πώ να έρθει αυτή η ευσκησία στην Αμαρτία όταν πάμε στον εξομολόγο μια φορά το χρόνο πως χαλάρωσες έχασες τα σέσταση έχασες, έχασες την αμαρτία τι πας και του λες μετά σε ένα χρόνο δεν έχω τίποτα φυσικά τι θα πάω να του πεις για πήγαινε κάθε εβδομάδα για πήγαινε δυο φορά τη εβδομάδα όπως πήγαινε ο γέροντας εδώ ο δικός για πήγαινε και τότε θα δει τι ευαισθησία έχεις απέναντι στην αμαρτία θα δεις τότε θα σε ενοχλεί και η αργή κουβέντα που είπες και ο αργός λόγος και η πολυλογία και η κατάκριση όλα θα σε ενοχλούν. Τώρα, ε, εντάξει, δεν πειράζει. <κυρίζει> δεν κάναμε τίποτα. <κυρίζει> Συχαμένος προς το Θεό αυτός που αμαρτάνει Όπως και σε κάθε βασιλιά Άμα παρανομείς απέναντι στο βασιλιά Άμα παρανομείς απέναντι στους νόμους που φτιάχνει ο βασιλιάς Θα εκπάθεις Σε συγχαίνεται ο βασιλιάς Θα σε εκδικηθεί κάποια στιγμή Και μιλάω για τον κοσμικό βασιλιά Για να με παρακαλώ τι λέει Για να τελειώσουμε Με τα γάρ δικαιοσύνης Ετοιμάζεται αρχής διότι ο θρόνος λέει του βασιλέως στέκε επάνω στη δικαιοσύνη και αν το λέει αυτό για τους κοσμικούς βασιλείς πόσον μάλλον αγαπητοί μου αδερφοί αυτό ισχύει για τη δικαιοσύνη του Θεού και για το θρόνο του Θεού αμάρτησες έπεσες αμαρτία στη βασιλεία του Θεού δεν χωρεί Διαβάστε εκεί, διαβάστε αν θυμάμαι καλά, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Στην Αποκάλυψη διαβάστε, έχει έχει Αποκάλυψη 22 κεφάλαια. Εάν διαβάσετε το 20, το 21 και το 22 εκεί πέρα κάπου μέσα υπάρχει, υπάρχει ένας φοβερός λόγος που περιγράφει τη Βασιλεία του Θεού. Την ώρα λέει που περιγράφει και στέκουν απ' έξω οι υποψήφοι για να μπουν μέσα στη βασιλία του Θεού φωνάζει φωνάζει ο Κύριος φωνάζει ο άγγελος έξω οι κλέφτες <Κι> εδώ μέσα δεν χωράει οι <Κι> έξω οι πόρνοι, δεν χωράει του έξω οι βρωμιάριδες δεν χωράει βρωμιάρι στην βασιλία του Θεού έξω <Κι έξω, <Κι> έξω στη Βασιλεία του Θεού, αμαρτία, δεν χωρεί. Η Βασιλεία του Θεού είναι φως και εκεί θα μπουν όσοι επήραν φως από τον Θεό. Μα θα μου πείτε αμαρτωλή δεν είμαστε, αμαρτωλή, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλά αυτά τα οποία λέει εδώ η Αποκάλυψη, αφορούν εκείνους, οι οποίοι έμειναν στην αμαρτία πείσμα στην αμαρτία δεν θέλησαν να αλλάξουν δεν θέλησαν να μετανοήσουν δεν θέλησαν να διορθωθούν αυτοί όλοι θα μείνουν έξω έξω οι πόρνοι έξω οι κλέφτες έξω, έξω κανείς μέσα στην εκκλησία κανείς μέσα στο, στο σπίτι του Θεού κανείς μέσα στον παράδεισο έξω οι εγωιστές έξω οι βρωμιάριδε! Έξω! Έξω. Έξω το μίσο από την αγάπη του Θεού. Έξω. Διαβάστε, σας είπα. Οι 20. Διαβάζετε αγιαγραφή. διαβάστε, Δεν διαβάζετε. Διαβάζετε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Χαίρομαι. Να μου το λέτε αυτό. Θέλω να το ακούω. Πώς το λένε. Θέλω να το ακούω. Να χαίρομαι. Να χαίρομαι ότι διαβάζετε αγιαγραφή. Αυτό είναι το βιβλίο το ένα, το μοναδικό Άλλο τίποτα μην διαβάσει τη ζωή σου Δεν με διαφέρει Καλά και τα λόγια των πατέρων Καλά και τα βιβλία τα μοναχικά Καλά και τα γεροντικά Καλά όλα, όλα καλά Αλλά προπάντων, προπάντων Αγία Γραφή Προπάντων Αγία Γραφή Και να τη διαβάζεις, να τη διαβάζεις λέξη, λέξη, κοντά, κοντά και να προσπαθεί να εντρυφά, να μπαίνει μέσα στο βάθο των λόγων του κυρίου. Πόσα έχει να βρει. Αυτό το, το βλέπω στον εαυτό μου. Ο ελεηνό εγώ αυρομιάρη, που με τη χάρη του Θεού, όσο, όσο μπορώ διαβάζω, όταν διαβάζω Αγία Γραφή τι είναι, ένα βουλιαράκι. Το έχω μάθει σχεδόν απ' έξω. Θεό με λέει που το λέω. Σχεδόν απ' έξω το έχω μάθει. Κι όμω όσο το διαβάζω, όλο και μπαίνω ακόμα βαθύτερα. Ακόμα βαθύτερα. Ακόμα βαθύτερα. Ατελείωτο είναι. Ατελείωτο είναι, τα νοήματά του είναι ατελείωτα. <Τελίωνο> Τελειώνουμε εδώ, αδελφοί μου. Σας εύχομαι καλή την Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή. <Τελίωνο> και με τη χάρη του Θεού, την άλλη το άλλο Σάββατο και πάλι εδώ συνεχίζουμε κανονικά στα κηρύγματά μας και καλή νηστεία, καλή προσευχή καλός αγώνας πνευματικός, όχι εγωιστικά, πάντοτε επιζητώντας το έλεος και την αγάπη του Θεού και τη δύναμή Του. Διότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η χάρη όμως του Θεού, είδατε τι λέει, τα ασθενή θεραπεύει και τα ελλείποντα αναπληρεί. Ο Θεός να είναι μαζί σας.